Είπαμε αγαπητοί μου αδελφοί, το προηγούμενο Σάββατο και ολοκληρώσαμε για το ότι ο χριστιανός με βάση τα λόγια της Αγίας Γραφής δεν επιτρέπεται να δίνει εγγυήσει. Δεν πρέπει να εγγυάται ούτε για πρόσωπα, ούτε για πράγματα. Και τούτο διότι πρώτον μεν ο χρόνος δεν είναι δικός του. Δεν ξέρεις αν θα σε βρει άλλη στιγμή. Όταν εγγυάσαι Ουσιαστικά πρέπει να κάνεις και πρόβλεψη. Πρέπει να δώσεις και στον εαυτό σου περιθώρια χρόνου. Αλλά αυτό τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί που έχουμε διδαχθεί τα νάματα της Αγίας μας πίστεως, ο Κύριος μας το απαγορεύει διότι λέγει ο γαρίδα στι η επιούσα. δεν ξέρεις δηλαδή τι σου ξημερώνει. πώς λοιπόν εγγυήθηκε είτε στο φίλο σου ότι θα πληρώσεις αυτά τα οποία εκείνος δανείστηκε τη στιγμή που μπορεί να πεθάνεις Πώς εγγυήθηκες ότι θα βοηθήσεις το παιδί αυτό που μόλις προωλίγου ευάπτισες. Βεβαίως εκεί στο βάπτισμα υπάρχει η καλή διάθεση και εκεί φυσικά δεν μπορώ να κατηγορήσω. Πολύ περισσότερο όμως πώς εγγυήθηκες ειδικά στο ΤΑΜΑ το οποίο σα ανέλησα στο προηγούμενο κήρυγμά μας. Τι είπε, θα. Θα κάνω, θα πάω, θα γονατίσω, θα σουρθώ, και αν δεν. και αν δεν προλάβει, και αν δεν σήμερα σήμερα για σένα ή για άλλη κι αν ο Θεός σε πάρει νωρίς, και αν ο Θεός δεν σε αφήσει να πραγματοποιήσεις το τάμα σου τότε πώς θα παρουσιαστείς του; Τότε αναμφίβολα θα παρουσιαστείς χρεωμένος του και χρεωμένη και φυσικά η απολογία σου θα είναι δύσκολη Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προσέξτε αγαπητοί μου αδελφοί, ειδικά τα τάματα και μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα το τάμα είναι όρκος και ο Κύριος είπε εγώ λέγω ημίλ μίωμα σε όλους». Μην ορκίζεσαι. Εγώ θα κάνω. Εγώ θα φτιάξω. Εγώ θα υπο. Δεν ξέρεις αν θα ξημερωθείς. Δεν ξέρεις αν θα ζήσεις την επόμενη στιγμή. Πολλοί έκαναν όνειρα για τη ζωή τους και τα όνειρα αυτά κάποια στιγμή απότομα σταματήσαν και κοπήκαν. Και άλλοι από αυτούς πεθάνανε, άλλοι από αυτούς αρρωστήσανε, άλλοι από αυτούς έμειναν παράλιτοι, άλλοι από αυτούς χάσανε πόδια, χάσανε χέρια, χάσανε μάτια και εκείνα που ενιρέβονταν δεν μπορεσαν να τα πραγματοποιήσουν. Ήρθε μια κυρία, ξέρετε τι μου είπε; Είναι παντρεμένη τώρα εγώ λέω έχω κάνει τάμα να γίνω καλόγρια τράβα τώρα αυτό να το λύσεις τράβα να της τώρα τι θα τις βέβαια σαν πνευματικό, έδωσα μία απάντηση πιστεύω να με ακούσει πιστεύω να κάνει αυτό το οποίο θα τις πω και τις είπα αλλά για βάλτε στο μυαλό σας τι μπορεί να κάνει αυτή τώρα βέβαια η αφαιλία της μέσα στην αφελία της μέσα στα νιάτα της που τότε μυαλό δεν υπήρχε στο κεφάλι της τότε τότε, τότε που δεν ήξερε τι σημαίνει τάμα τότε που δεν ήξερε τι σημαίνει όρκος στο Θεό τότε που δεν ήξερε ξεχάστηκε μετά πάει σας είπα μαζέψτε το μυαλό σας μαζέψτε τα τάματα που έχετε κάνει και πηγαίνετε κατευθείαν σε πεπειραμένους πνευματικούς γέροντες πνευματικούς όχι ελαφρώμια τους όχι δεν θέλω να προσβάλλω κανένα όχι κάτι νεοτεριστές πνευματικούς όχι κάτι μοντέρνους, κάτι κουρεμένους και κάτι ξουρισμένος όχι παιδε. δεν τους προσβάλλω ξέρετε πολύ καλά πως ομιλώ όχι, όχι, πηγαίνετε να βρείτε επεπειραμένους ανθρώπους, πέστε στα πόδια, στα γόνατα και πέσε παπούλια, μάθαμε αυτό και αυτό. Τι γίνεται, τι θα κάνω, να μην βρεθώ αναπολόγητος ενώπιον του Θεού. Πήγαινε και ρώτα, πέσε κάτω στα γόνατα, κλάψε, δεν ξέρω τι θα κάνεις και ρώτα, τι θα κάνω, μετρώει η αγωνία μου. Είμαι χρεωμένος ενώπιον του Θεού. Και μην αφήνεις τον καιρό να περνάει. Γιατί σας είπα, δεν είναι δικό σου ο χρόνος. Δεν είναι δικό σου το αύριο, ούτε το σήμερα. Το τώρα, τώρα είναι δικό σου. Το τώρα. Αυτό που έχεις τώρα. Γιατί το άλλο σου βήμα δεν το ξέρεις. Και εδώ που είσαι δεν ξέρεις αν θα προλάβεις να βγεις από την πόρτα σου. Δεν το ξέρει. Τον είδατε τον άλλον, μπάλα έπαιζε προχτές, μπάλα τότε δείξε εκεί την τηλεόραση, μπάλα έπαιζε, κλότσαγε και μπαμ κάτω. Μπαμ κάτω. Δεν το ξέρεις. Και τον πήραν πεθαμένο μέσα από το γήπεδο. Ουγαροί δαστητέξενται οι επιούσα. Επομένως, αγαπητοί μου αδερφοί, επαναλαμβάνω τα τελευταία λόγια τα οποία μας είπε ο Κύριος. Δεν μιλάω εγώ. Δεν μιλάω εγώ. Αν αισθάνεστε ότι κάτι λέω, γι' αυτό έχω και την Αγία Γραφή πάντα ανοιγμένη μπροστά μου, να σας τα διαβάζω, να ακούτε, για να μην μου λες τιμόθε, πάτερ Τιμόθε, πώς με λέτε, πάτερ τιμώθε, μα τα υπερβολικά». Όχι. Να τόσα χρόνια σας τα έλεγα όξω με κατηγοράγατε τώρα που ανοίγω την εγγραφή δεν φαντάζομαι να με κατηγοράτε ακόμα δεν φαντάζω τώρα πείτε ο Χριστός θα φταίει άμα ο Χριστός τα λέει λάθος ε, κατηγοράτε μη και εμένα ότι λέω λάθος δεν με νοιάζει. τι λέει εδώ μη ύπνων ύπνον σοι σώμασι μη Ξυβλεφάρις. Έχεις δώσει το λόγο σου. Έχεις κάνει τάμα. Έχεις δώσει εγγύηση. Στον Θεόν. Μην κοιμάσαι λέει. Μην κοιμάσαι ήρεμος. Μην κοιμάσαι το βράδυ χωρίς εφιάλτες. Αυτό που έχεις κάνει να σε βασανίζει να, σε, να είναι ο εφιάλτης σου Να σε πετάει από το κρεβάτι πάλι, Να μην μπορείς να κοιμηθείς Έτσι λέει η Γεγγραφή Να όλα Ορίστε. Για το, Θέλω να σε διαβάσω και την ερμηνεία του δίπλα Για το ζήτημα δε αυτό λέει Μη δώσεις ύπνο στα μάτια σου Ορίστε Ούτε να αφήσεις τα βλεφαρά σου να νηστάξουν Ορίστε δεν τα λέω εγώ δεν είναι δικά μου δεν είναι λόγια δικά μου και συγχωρέστε με που το ύφος μου είναι αυστηρό για σας αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές είναι αυστηρό για σας να προλάβετε γιατί ξέρω ειδικά εσείς οι μεγάλοι οι ηλικιωμένοι και οι νέοι και οι νέε κυρίω οι γυναίκες οι περισσότερο αφελείς από όλους το λέω ήταν οι πιο εύκολες στο να κάνουν τάματα. Θα στοφέρω χρυσό το παιδί μου. Πού το πήγες χρυσό, πού το πού το, πού το, πού το πήγες χρυσό. Πού πήγες εκείνη την πλακίτσα, εκείνη τη φτενή. Ξέρεις τι σημαίνει που λες, θα φέρω χρυσό το παιδί μου. Ξέρεις, ξέρεις πόσα κιλά πάει το παιδί σου, πάει 80 κιλά, πρέπει να πα 80 κιλά χρυσό. <σίλιο> Τι μου το λες εμένα, εσύ δεν το έκανες. Εσύ δεν το είπες. εγώ το είπα. Εσύ το είπες. Και πας και κοροϊδεύεις τον Θεό και πήρες ένα φιλαράκι που το παίρνει ο άνεμος και εκείνο πασαλιμένο με χρυσό απόξυο και το πας εκεί στην εκκλησία. Και λέ σου φέρα το τάμα μου Άγιε, σου φέρα το τάμα μου Χριστέ. Τι είναι κοροϊδία. Τι είπες, γι' αυτό σας συμπαθήμηθείτε, τι είπατε, δεν ξέρω τι έχετε πει. Και άφησε το θέμα αφού βλέπει πλέον ότι δεν μπορείς, εκ των πραγμάτων να το πραγματοποιήσει, έβρες να βρεις πνευματικό πεπειραμένο γέροντα, σοφό με άσπρα μαλλιά, με πνευματικότητα πήγαινε πέσε στα γόνατα και πε του πάντερ μου πέσε μου, τι να κάνω θα με θυμηθείτε αγαπητοί μου αδερφοί εύχομαι να με θυμηθείτε εδώ σε τούτη τη ζωή μη με θυμηθείτε στην άλλη γιατί τότε θα είναι πικρά τα πράγματα για αυτό φωνάζω, μην τις ξεχάσετε τι φωνέ μου. Μην δώσει λέει ύπνο στα μάτια σου και μην αφήσεις τα βλεφαρά σου να νιστάξουνε. Αν έχει τάγματα, αν έχεις, έχεις βαφτιστήρια, έχει βαφτιστήρια. Βαφτιστήρια, πόσα θέλει. Όλοι εδώ μέσα είσαστε νουγί. Όλοι εδώ μέσα έχετε βαφτίσει παιδιά μην κοιμάσαι μη δώσεις ύπνο στους οφθαλμούς σου ούτε στα βλεφαρά σου να επιτρέψει να νηστάξουν τι κάνει το παιδί που βάφτισες, που βρίσκεται α, τι με νοιάζει εμένα Μπάνα του, πατέρα του, κάνεις λάθος κάνεις λάθος, τραγικό, για σένα τραγικό Μπάνα μάνα του και πατέρα του, μάνα του και πατέρα του ο Θεός του το έδωσε το παιδί. Εσύ το διάλεξες το παιδί. Επήγες και χτύπησες την πόρτα τους. Και λες κουμπάρε, θέλεις να κουμπαρέψουμε. θέλω να σου βαφτίσει το παιδί. Έτσι δεν τούπες. Ή ήρθε και σου χτύπησε την πόρτα. Να κουμπαρέψουμε, να κουμπαρέψουμε, να κουμπαρέψουμε. Λες εσύ. Τώρα πήγε να βγάλει το φίδο και την τρύπα. Πού είναι το παιδί σου Πού βοσκεί, πού πορνεύει, πού μοιχεύει, πού ξενυχτάει, πού. Χώρισε, διπλοπαντρεύτηκε, τριπλοπαντρεύτηκε, τι κάνει, πού είναι. Του μίλησες ποτέ για Χριστό, ποτέ. Από τότε που το βάφτισες, από τότε που της είπες, το παρέδωσες στη μάνα και του λες κουμπάρα σου παραδίνω το παιδί μου αυτισμένο και μειρωμένο, πάει. Στο σπίτι σου και στο σπίτι μου. Ε, τράβα τώρα να το βρει. Να δείτε πόσο αφελείς είμαστε αγαπητοί μου αδερφοί. Και αυτά όλα εσύ μεν και εγώ τα είπαμε ενδιαφελία μας αλλά ο Κύριος τα κατέγραφε πολύ σοβαρά εκείνη την ώρα. Και ο Κύριος και οι άγγελοι και ο διάβολος όπως σας είπα τα έχουν ο καθένας έχει φτιάξει τα δικά του τα τευτέρια και όταν θα έρθει η ώρα αυτά τα τευτέρια θα ανοίξουν. Και τότε θα δούμε, τότε θα δούμε. αν εγώ ήμουν αυστηρός και αν οριόμουν από αυτό το έδρανο εδώ πέρα που βρίσκομαι τζάμπα ή είχα δίκιο. Μην επηνυστάξεις, μην κοιμάσαι ήσυχος. Ψάξε, βρέσε τα βαπτιστίδια σου, θυμίσου τα ταματά σου και κοίταξε να τα εκπληρώσεις πριν έρθει η ώρα να φύγεις από αυτή τη ζωή, πριν έρθει η ώρα να αναχωρήσεις, γιατί έτσι και αναχωρήσεις, σας είπα, χρεωμένος θα βρεθείς. Και θυμηθείτε το παράδειγμα εκείνου του ηγουμένου, που μόνον η κυρία Θεοτόκος μπόρεσε να τον προλάβει και να τον γυρίσει από την κόλαση πίσω. Άγιος άνθρωπος και όμως γιατί είχε εγγυηθεί ο Κύριος έδωσε εντολή να πάει στην κόλαση. Έτσι, μπράβο, Βασίλη, κλείστε σε παρακαλώ. Κι αν θέλετε, κλείστε και να τα παράθυρα αυτή πέρα Δεν πειράζει, έχουμε αγγεθεί την πόρτα. Γιατί δεν έχουν μουσικές απ' έξω, δεν μπορούμε τώρα να... Ας το του δεν πειράζει. <στονίκησμα> τώρα συνεχίζουμε παρακάτω. <στονίκησμα> Συνεχίζουμε παρακάτω και μπαίνουμε σε άλλο θέμα το οποίο και πάλι θα το ακούσετε μικρό αλλά σας είπαμε αυτά τα μικρά ο Κύριος δείχνει ότι έχει λόγο σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Και αυτό δείχνει και κάτι άλλο ότι εσύ και εγώ σε κάθε μας βήμα θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι Είμαστε μέσα στα πλαίσια του νόμου του Θεού Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στη ζωή μας Ούτε μία λεπτομέρεια που να πεις α, εδώ ο νόμος του Θεού σε αυτό το βήμα που κάνω τώρα Δεν παρεμβαίνει, δεν υπάρχει Παντού σε όλες τις λεπτομέρειες Σε κάθε χιλιοστό των 80 χρόνων Των 90 χρόνων, των 100 χρόνων που θα ζεις πάνω σε αυτή τη ζωή Παντού θα δεις ότι παντού υπάρχει ο νόμος του Θεού. Παντού. Για ποιο θέμα μας μιλάει η επόμενη παράγραφος. Ομιλεί περί οκνηρίας. Ξέρετε τι σημαίνει οκνηρία ε. Το θέμα αυτό θα το βρείτε και στο βιβλιαράκι το οποίο θα πάρετε, πιστεύω, σε κάνα μήνα, μου πάνε ότι θα είναι έτοιμο. Αυτό το αμάρτημα, η οκνηρία ξέρετε ποιο είναι, είναι η τεμπελιά που λέμε, τεμπελιά. Και είναι αμάρτημα αυτό θα μου πει. Είναι αμάρτημα. Έτσι λέει ο Κύριος τώρα. Όταν σου τα έλεγα εγώ εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια που μιλάγαμε για τα αμαρτήματα έφευγε μουρμουρίζοντα από το μέσα με τα κεφάλια κατεβασμένο κάτι μουτράρες σερνότανε χάμω στο έδαφος και έλεγες «Άκου τι λέει, άκου τι λέει ο καλόγερος ήρθε να μας πει ότι είναι αμάρτημα επειδή πήγα και ξάπλωσα στην πολυθρόνα του σπιτιού μου και πήγα και άπλωσα την αρίδα μου επάνω στο τραπέζι». Για να δούμε. <Σ allegedly> τι λέει ο νόμος του Κυρίου να δούμε τι λέει ο νόμος του Κυρίου. Για να δούμε, θα έχεις τα κότσια τώρα να μου μουτρωμένος από εδώ. Για να δούμε. Θα φύγεις, θα φύγεις τιμωμένο, θα μουρμουρίζεις στο δρόμο, θα μουρμουρίζεις εναντίον του Κυρίου. Για να δούμε, για να δούμε, αν έχεις τα κότσια κάνω. Αλλά πριν προχωρήσω να σου πω κάτι, Εδώ δεν μιλάμε μόνο για αμάρτημα. Η οκνηρία δεν είναι μόνο αμάρτημα. Ξέρετε τι είναι. Αυτά μας τα έχει μάθει τούτο εδώ. τούτος. η Αγία του την ψυχούλα εδώ πέρα που σας έφτιαξε και την αίθουσα. Εδώ πέρα κερκώστε εδώ πέρα και αυλίζεστε πνευματικά. Αυτά μας τα, αυτός μας τα έχει μάθει. Τι είναι λέει η οκνηρία. Τι είναι. Θανάσιμο αμάρτημα. Όχι απλό αμάρτημα. Θανάσιμο αμάρτημα. Και πράγματι, αν πάτε και ψάξετε, αυτός τα έχει ψάξει. Και ούτε του Πανεπιστημίου ήτανε, ούτε διπλωματούχος ήτανε, ούτε πτυχιούχος ήτανε, μόνος, το, μόνος του, κακομήρις μόνο του. Του. ευχαριστούμε τον Κύριο ευχαριστούμε που τον γνωρίσαμε μας άνοιξα τα στραβά μας γιατί γύρευε που θα, θα αλητεύαμε αυτή τη στιγμή γύρευε που θα είμαστε ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να έχουμε τέτοιο δάσκαλο γιατί ήταν μεγάλη μας τιμή τέτοια μορφή Αυτές, αυτή είναι μορφή να φανταστείτε σαν παραπλήσια του πατρός Παϊσίου και του πατρός Πορφυρίου Τέ, περί τέτοιων μορφών σας ομιλώ Τι έλεγε? Λεία. Θανάσιμο. Και πραγματικά άμα πας και ψάξεις εκεί που μιλάνε οι Άγιοι Πατέρες βλέπεις τα θανάσιμα μαρτήματα. Ποια είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα. 7 Εφτά. Εφτά. Εφτά θανάσιμα μαρτήματα. Μέσα είναι η περιφανία, Μέσα είναι η βλασφημία. Μέσα είναι ο φθόνος. Μέσα είναι ο φόνος το έγκλημα μέσα, μέσα, η λεμαργία, η λεμαργία, η πορνεία, η πορνεία και βλέπεις στο τέλος λέει και ένα άλλο, η ακηδία. Τι σημαίνει ακιδεία, Δεν ντεμπελιά. Όχι λοιπόν αμάρτημα, θανάσιμο αμάρτημα, και πριν προχωρήσω, με επιτρέπετε μια ερώτηση, αγαπητοί μου αδερφοί. Ευχαριστώ, Σοφία, ευχαριστώ. Μια ερώτηση θα κάνω. Ποιος το εξομολογήθηκε ποτέ. Πάτε στην εξομολόγηση, πάτε, πάτε, πάτε. Κάθε πότε, εσείς το ξέρει. Εσύ πόσα λε, κύριε Λεωνίδα, άσκου του άλλου τι λένε. Εσύ το δικό σου τον εαυτό θα κοιτά. Δεν ξέρει τι λένε, αν λένε τα μισά. Ο καθένα που πάει μέσα τι λέει είναι δικό του λογαριασμό. Εγώ δεν του είπα τι λένε, ρωτάω. Ρωτάνε, Ρωτάω. Το είπατε ποτέ αυτό το αμάρτημα, Εγώ μιλάω στο κάτω-κάτω. Μπορώ να πω και μια κουβέντα παραπάνω γιατί ε, έχω και 13 χρόνια εξομολόγο, 14. Και κάπου λίγη, λίγη πείρα έχω αποκτήσει. Το είπες, τι να υπείς, αφού τα, τις περισσότερες φορές που παίγεις στην εξομολόγηση τη λες, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Δεν πειράζω κανένα, δεν σκοτώσα κανέναν, διάβασα μια ευχή, έλα να πάω να κοινωνήσουμε, και άντε και όταν φεύγεις απόξω, και του χρόνου παπά. Έτσι δεν γίνεται, έτσι δεν πάμε στην εξομολόγηση. Ξομολόγησε είναι αυτή η θεοπεξία. Ξομολόγησε είναι αυτή η θεοπεξία. Ερώτηση. Ερώ... Το ξομολογήθηκε ποτέ. Ποτέ. Γιατί. Γιατί ποτέ σου δεν το αισθάνθηκε σαν Και όμως η τεμπελιά θα δεις τώρα τι μας λέει εδώ. Ο Λόγος του Θεού παρακαλώ, τεντώστε τα αυτιά σας. Σας έχω πει και άλλη φορά, ο Λόγος του Θεού όταν ακούγεται είναι θεία κοινωνία. Όπως στην Εκκλησία που πας και κοινωνάς, κοινωνάς, το σώμα και το αίμα το παίρνεις από το στόμα, εδώ τον Κύριο τον παίρνεις από τα αυτιά. Από τα αυτιά. Εδώ είναι θεία κοινωνία. Προσέξατε λοιπόν να δούμε τι μας λέγει ο Λόγος του Κυρίου ήθη προς τον μύρμικα, Ω, οκνηρέ, και ζήλωσον ειδών τα σοδούς αυτού και γενού εκείνου σοφότερος. Εκείνο γάρ γεωργίου μη υπάρχοντος, μη τον αναγκάζοντα έχον, «Μη δε ον, ετοιμάζεται θέρους την τροφήν, πολύντε εν το αμυτό ποιήτε την παράθεσιν ή πορεύτητη προς την μέλισσα και μάθε ως εργάτης εστί, την τε εργασίαν ως ποιήτε». Η στου πόνου βασιλεί και ιδιώτε προ προσφέροντε, αν προσφέρονται, οθυνίδε στη πάση και επίδοξο. Και περούσα τη Ρώμη ασθενή, την Σοφίαν τη μίσα προήχθη. Λέει κι άλλα, θα τα αφήσουμε για την επομένη. Θα μείνουμε σε αυτούς τους τρεις δίχους Τον 6, τον 7 και τον 8 Προσέξατε τι είπε Χρησιμοποίησε ο Κύριος εδώ Προς μας Ο λόγος του Κυρίου εδώ για την εντροπή μας Για να μας ντροπιάσει Χρησιμοποίησε δύο παραδείγματα Θα τα προσέξατε φαντάζομαι και τα δύο παραδείγματα είναι τι, άνθρωποι, λογικά, όντα, τι είναι, όχι, έντομα. Επήρε δύο έντομα, από τη φύση ο Κύριος. Και πήρε αυτά τα έντομα, τα άλογα, που δεν έχουν λογικό, δεν έχουν μυαλό. Τα έντομα αυτά τα οποία παίρνει στη Μηγοσκοτόστρα, και τη βάζεις αυτή, μπαμ, της δίνεις μία και τη σκοτώνεις τη μέλισσα και περνάς και βλέπεις το μυρμίγκι και πας και το πατηγώνεις και εξαφανίζεται επήρε αυτά τα δύο παραδείγματα επήρε το μυρμηγκάκι και επήρε και τη μέλισσα και έρχεται να μας διδάξει ο Κύριος και τι λέγει Ω λέει ρε τεμπέλαρε. Ό τεμπέλαρε. Σύκα πάνω, Ρε τεμπέλη. Σύκα πάνω, Μωρή τεμπέλα. Σύκα πάνω. Άφησε την πολυθρόνα. Σύκα πάνω από τον καραπέ. Σύκα πάνω. Και τι κάνε. Ήθη προ τον Μύρμικα Πήγαινε να μοιάσει στο Μυρμίκι Ήθη προ τον Μύρμικα, Ω κνηρέ. Πήγαινε, πήγαινε, έβγα στον κήπο σου κάτω, δεν ξέρω πού, πήγαινε έξω στον τοίχο του σπιτιού σου, πήγαινε, ψάξε με το μάτι σου να βρεις κανά μυρμήγκη, να περπατάει εκείνη την ώρα και πάρτα από κοντά, να δεις τι θα κάνει. Ειδικά, δε, όχι τώρα το χειμώνα, γιατί τώρα το χειμώνα δεν υπάρχουν μυρμήγια, το καλοκαίρι. Πήγαινε, πάρ' από κοντά με το μάτι σου, να δεις τι κάνει, πού πάει και πήγαινε κοντά του άμα πας κοντά του, όλη η μέρα θα στριφογυρίζεις όλη η μέρα δεν θα σταθείς άμα πας κοντά του και το παρακολουθήσει, όλη η μέρα δεν σταματάει θα βγει όξο θα πάει στον αγρό θα βρει το σπόρο θα τον φορτωθεί θα τον πάει στη φωλιά του δεν φτάνει, δεν κάθε να φάει, ξαναφεύγει. Πάει όξο πάλι, πάει να βρει άλλο σπόρο, τον φορτώνεται και εκείνον γυρνάει στη φωλιά του. Δεν σταματάει και πάλι όξο και πάλι στη φωλιά του, και πάλι όξο και πάλι στη φωλιά του, όλη μέρα αυτή η δουλειά. Και τι λέει, άκουσε ζήλωσον λέει ζήλωσον ζήλωσον τα σοδούς αυτού ζήλωσον τι σημαίνει ζήλωσον ζήλεψέ το ζήλεψε ζήλεψε τη δραστηριότητά του ζήλεψε το αικίνητον το οποίο έχει ζήλεψε το φωριά όχι Φωλιά όξο, φωλιά όξο, φωλιά όξο στον αγρό, φωλιά αγρός, φωλιά αγρός, φωλιά αγρός. Αϊκή λοιπόν. Και γιατί πηγαίνω έρχεται, τι τους κάνει αυτούς τους σπόρους. Και θα φάει, και είτε τι λέει εδώ, η Αγία μας τα λέει, πέντε χρόνια παρακαλώ. Πέντε χρόνια. 5.000 χρόνια και βγαίνουν οι βρωμεροί, οι άθεοι και οι άπιστοι και σου λέει αυτά πρέπει να τα καταργήσουμε. Αυτό. Αυτοί θα καταργηθούν και καταργούνται βλέπετε. Ένας-ένας ξεπαστρέφεται φεύγει, ξεβρωμίζει ο τόπος. Ξεβρωμίζει ο τόπος. Τι λέει, Ετοιμάζεται λέει θέρους στην τροφή αυτού. Πολύντε εν το αμυντόποιητε. Όσο και το φέρνει και το πηγαίνει, φέρνει και το ξαναβάζει μέσα στη φωλιά του και ξαναπάει και παίρνει άλλο και δεν θα φάει. Αλλά και αποθηκεύει. Και βλέπει κάτι μυστήρια πράγματα. Ωραία, κατα... κάτι. Εγώ απορώ, σα το είπα, σα το έχω πει άλλη φορά. Απορώ, αγαπητοί μου αδερφοί, απορώ πως υπάρχουν άθεοι. Απορώ. Δηλαδή, πάει, αυτή δεν είναι αυτή είναι τρελή. Πώ υπάρχουν άθεοι που εγώ δεν θα του αποδείξω. Αν υπάρχει θεός Όχι! Θα του πω: Πήγε να δει τη φωλιά ενό μυρμηνιού. <Τι> πήγε να δει τη φωλιά ενό μυρμηνιού. <Τι> Γιατί μου κάνει μια πορεία και πρέπει να σου κάνει και σένα μια πορεία. Τόσα πράγματα που μαζεύει μέσα στη φωλιά του. Για φαντάσου από το καλοκαίρι Από το καλοκαίρι Τον Ιούλιο Για προσέξτε Από τον Ιούλιο Αύγουστος, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Γενάριος, Πλεμπάριος, Μάρτιο, Απρίλης, Μάλιος Όσο θα ξαναβγεί Δέκα μήνες Δέκα μήνες Όλα εκείνα που έχει μαζέψει στη φωλιά του Δεν σαπίζουνε για πάρε να δούμε μέσα στο σπίτι σου Για μάζεψε σαρίδια Μάζεψε φύλλα Μάζεψε τρίχες Μάζεψε τι άλλο μαζεύει Ξύλα, μάζεψε σπόρους Να δούμε δεν θα σαπίσουν Θα σαπίσουν Τι κάνει Ω Θεέ Ο Ω σε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε Πάντα εν σοφία επί σας. Πάντα εν σοφία επί σας. Επιρρόθη η γη τη κτήσεω. Τι λέει, Τι λέει, Τι λένε οι επιστήμονε, όχι εγώ. Οι επιστήμονες τι λένε, Φτιάνει λέει τη φωλιά του, παρακαλώ, στεγανή σαν το ψυγείο. Και όπω είπε κάποια κυρία εδώ πέρα, και έτσι είναι, η αλήθεια. Φτιάχνει τη φωλιά του σαν το ψυγείο. Και βλέπεις, και βλέπεις ότι όταν πάει να μπει νερό μέσα στη φωλιά του, μαζεύονται όλα τα μυρμήγκια και με το σάλιο του περιφρουρούν τη φωλιά του να μην πέσει μέσα στα γόνα γιατί άμα πέσει μέσα στα αγώνα σ' Και τη, και τη μαζεύουν αυτή τη σταγόνα τα ίδια και τη βγάζουν όσο. Πολύντε εν το αμυτό ποιείτε την παράθεσιν. Η δεστηριόν κυρίως. Έρετε μπέλη λέει, πήγαινε να ειδείς το Μυρμίγκη. Ήθη προς τον Μυρμίκα ο κνηρέ και ζήλωσον κι τα οδούς αυτού. Ζήλεψέ το. Γιατί είναι κακό, λέει, είναι κακό να είμαστε Α; Εγώ θα το πω, εγώ δεν φτιάνω νόμο αγαπητοί μου. Εγώ δεν είμαι νομοθέτης, άλλος είναι ο νομοθέτης. Εγώ προσπαθώ, και σας το έχω πει επαγγελειμμένος, προσπαθώ αυτό το οποίο γράφει ο νόμος του Κυρίου αυτό να κηρύτσω και άμα σου αρέσει κάντο, δε δεν σου αρέσει, μην το κάνεις σε άλλον θα λογοδοτήσεις δεν θα λογοδοτήσεις μενα, ούτε εμένα με προσβάλλει είτε αν και σηκωθείς να φύγεις είτε αν κάτεις στο κήρυγμα είτε αν το εφαρμόσεις αυτό που άκουσες είτε δεν το εφαρμόσεις, είναι δικός λογαριασμός και μετά είπαμε φέρνει δεύτερο παράδειγμα στο στίχο 8 «Η πορεύθητη» λέει «προς την μέλησαν» «Κουράστηκες» λέει στο μυρμήκι «Πήγες ήρθες, πήγες ήρθες, πήγες ήρθες, πήγες ήρθες» «Ζαλίστηκες, έπιασες το κεφάλι σου» «Ε, τώρα πήγαινε να είδεις μέλισσα. μέλησαν» «Τι έδεις <ειδήσει> την μέλησαν» <Τι> «Ας σας πω κάτι που είδα προχτές την τηλεόραση» «Δόξασαι ο Θεός, μερικά πράγματα» υπάρχουν κάποια κανάλια τα λένε μου κάνει εντύπωση μου κάνει εντύπωση μου κάνει εντύπωση τι έδειξε ένας λέει επάνω εδώ μελισουργός επάνω στη Μακεδονία κάπου δεν θυμάμαι πού ακριβώς τον έδειξε καθόμουν να μάλισαν συγκεκριμένα με τον πατέρα μου και τον βλέπαμε Ξέρετε πως είναι το μελίσι μέσα. Το, ε, αυτό, τα, τα κουτιά εκείνα να πώ τα γιψέλε. Γιψέλε, γιψέλε, γιψέλε. μπράβο, ναι. Έβαζε λοιπόν αυτό τα τελάρα. Αυτό ναι, τα τελάρα τα βάζε μέσα και τι έκανε. Ήταν πολύ πιστό άνθρωπος Και πάνω στο τελάρο, πάνω στα σύρματα εκεί, κόλλαγε εικόνες του κυρίου, τη Παναγία, των Αγίων κλπ. και το βάζε μέσα. Τι κάνανε οι μέλισσε, τα άψυχα, τα άλογα, αυτά, τα άλογα αυτά έντομα, τι κάνανε. Ήμα τον Θεέ μου, συγχώραμα στους αμαρτωλούς, τι κάνανε. Πηγαίνανε και χτίζανε το μελίσι επάνω στο τελάρο και επάνω στο πρόσωπο του Κυρίου, όχι. Στο πρόσωπο της του Τεροτόκου, όχι. Στα πρόσωπα των Αγίων, όχι. Έβλεπες την εικόνα χτισμένο γύρω, γύρω, γύρω, γύρω με, τη... με την κερύθρα και το σώμα του κυρίου όλων, άχθηκτο δεν τολμούσαν οι μέλησες να πλησιάσουν το δημιουργό τους χαρτί, Είχαι, έβατε... χαρτί, χαρτί, χαρτί εικόνα, εικόνα χαρτί το είδα σας, στον... το έδειξε ναι, το έδειξε η τηλεόραση το εικόνα του κυρίου της Παναγίας του Δήμιου Σταυρό όχι φέτος, εφέτος δεν πάει τώρα ένα σημείο και έπαιρνε και εδώ έπαιρνε πάνω, μπράβο μπράβο μπράβο το mail, μπράβο, και... λοιπόν. μπράβο Λοιπόν, και μου είπαν εδώ ένας μαγιστουργός εδώ στην Πάτρα μου είπε και το εξής δεν έγινε σε αυτόν έγινε εδώ στο Άργος έξω από το Άργος έγινε αυτό που θα σας πω το είπα και στα άλλα τα κηρύγματα επίγεε μάλιστα το έχω ακούσει και σε κήρυγμα αυτό που θα σας πω και μου το είπαν κιόλα. δηλαδή είναι γεγονός πήγε κάποτε κάποιος μελιστουργός, άπιστος του είχαν πει ότι η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου αυτός λοιπόν πήγε τι έκανε πήγε και πήρε τη Θεία Κοινωνία στη γλώσσα του από την, από την ιερέα, στην εκκλησία δεν την κατάπιε και πήγε λέει και την έφτισε επάνω στην πόρτα της Κυψέλης επάνω στην πόρτα, εκεί που μπαινοβιάνανε οι μέλισσε. και κάθισε λέει και κοίταγε και είδε λέει ξαφνικά ενώ μέχρι εκείνη την ώρα μπαινοβιάνανε οι μέλισσε μέσα όξω μέσα όξω πηγαίνω για, τη, για την εργασία τους εκαημένες μόλις εκάθισε το σώμα του Κυρίου επάνω άρε άπιστη, άρε άπιστη και εμείς οι παπάδες, παππούλοι, συγγνώμη που το λέω, εμείς οι παπάδες χειρότεροι ακόμα. Πολύ χειρότεροι. Πολύ χειρότεροι. Τα συνηθίσαμε δυστυχώ Γι' αυτό θα καούμε πρώτοι από όλους. Ήταν λέει το σώμα. Σταματήσανε. Δεν μπαίνω βγαίνανε. Μέλισσε, σεβασμός. Ο κύριο στην πόρτα. Ούτε αυτές που ήταν μέσα βγαίνανε. Ούτε αυτές που ήταν έξω πέρανε. Και ξαφνικά λέει: Βλέπει αυτός τη Βασίλισσα, παρακαλώ. Που ξέρετε, η Βασίλισσα δεν βγαίνει ποτέ από το μελίστιο, από την Κυψέλη. Βγαίνει η Βασίλισσα στην πόρτα, με κινήσεις αργές και ευλαβικέ, επίρεστο στο στόμα τη το σώμα του κυρίου και το τράβηξε μέσα στη φωλιά. Αυτό το θεώρησε τώρα. Τυχαίο έτσι. Τυχαία Βλέπετε εμείς μας έφαγε η τύχη Η τύχη στο ένα Η φύση στο άλλο Η τύχη η φύση Η τύχη η φύση Που να το φυσήξει Λοιπόν Και τι έγινε Όταν ήρθε ο καιρό Να τριγίσει το μέλι Πάει και ανοίγει αυτή την κυψέλη Και τι είδε παρακαλώ Φρίξον ήλιε και αναστέναξον η γη. Φρίξον ήλιε Τι είδε ξέρετε τι είδε Είδε λέει Οι, οι μέλισσε Είχαν φτιάξει την κερίθρα τους μέσα σε σχήμα εκκλησίας Και κάτω από το θόλο Από τον τρούλο της εκκλησίας Είχαν φτιάξει η Αγία Τράπεζα Τραπέζι Και πάνω στην Αγία Τράπεζα Είχαν βάλει το σώμα του Κυρίου μάλιστα επάνω στην Αγία Τράπεζα που είχαν φτιάξει οι μέλισσε, είχαν βάλει το σώμα του Κύριου Έπεσε, αυτός έπεσε, έκλαιγε, τρελάθηκε, άλλαξε αμέσως, διορθώθηκε, άλλαξε πίστη και λοιπά Έγινε πιστός, χριστιανός, το βέει, μέχρι σήμερα μου λέγανε Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτό, νόμιζα ότι είναι διαβασμένο πουθενά σε βιβλία παλαιά Σήμερα λέει έγινε, μου το έλεγε αυτός ο Μελισουργός Εδώ λέει κάπου έξω στο Άργος είναι αυτός Τώρα έχει λέει παλαβώσει, αυτός παλαβώσει με την καλή έννοια Γυρνάει, το λέει το, το Επάνω στην Αγία Τράπεζα, το σώμα του Κυρίου. Κουράστε και με το Μερμίγκη. Άντε πήγαινε κοντά στη μέλισσα να δεις τι κάνει. Του ασθενές αυτό έντομα, Άκη. Οι αυτή μη γούλα, που θυμάμαι μας έλεγαν οι δικοί μας, μας έλεγαν οι δικοί μας παλιά, έβλεπαν καμιά μέλισσα, Εμεί φοβόμαστε, μην μα έλεγαν έλεγα Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και να τσιμπήσει δεν είναι καλό, είναι η μέλισσα. Να σε τσιμπήσει δεν πειράζει. Δεν χάθηκε. Δεν φοβάσαι. Τι φύκε να φοβάσει. Άσε τη μέλισσα, μην τη φοβάσαι Η μέλισσα είναι ευλογημένο εδώ. Και πραγματικά έχει μια ιδιαίτερη χάρη από το Θεό αυτό το εδώ. Μια ιδιαίτερη χάρη. Και τι λέει, πορεύθυτη προ την μέλισσα, πήγαινε να δεις Πήγαινε, πήγαινε να τι κάνει. Και με πόση, λέει, σεμνότητα κάνει τη δουλειά τη. Να, και μάθε ω εργάτησε τι, την τελεσία, ω σεμνιν ποιείται. Δηλαδή με πολλή επιμέλεια αυτό σημαίνει σεμνή εργασία. Με πολλή επιμέλεια. Ξέρετε, έχουν απορρίψει οι με τη μέλη. Δεν ξέρω αν διαβάζετε βιβλία, εσείς διαβάζετε μόνο την τηλεόραση τι λέει εκεί πέρα, είναι κακό. Διαβάζετε βιβλία, βιβλία να διαβάζετε. Και έχουν βγει πολλά βιβλία και στα χριστιανικά βιβλιοπολία υπάρχουν πολύ πολύ απλοποιημένα βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε διαβάσει και η τελευταία γιαγιούλα. Και τι λέει για τη Μέλισσα, τι λέει ένας επιστήμονας μεγάλος, τι λέει. Έχουν εκπλαγεί οι επιστήμονες. Εκείνο λέει ειδικά το εξάγωνο που φτιάνει μέσα η μέλισσα. Το εξάγωνο, είδε το. Λέει φωλιά. Εκεί που πάει και τρουπώνει. Το εξάγωνο εκεί. Τέτοιο εξάγωνο επιστήμονα δεν μπορεί να το φτιάξει. Δεν μπορεί. Πήρανε χάρακες, πήρανε μυρογνωμόνια, πήρανε διαβήτε, πήρανε μολύβια, πήρανε χαρτιά, πήρανε τι επιστήμες του, πήραν τα κολοκύτια του, πήραν τα διπλωματά του. Όχι, κανεί. Θυμάμαι, μας το είχε πει και καθηγητή στο γυμνάσιο αυτό. Όταν λέγαμε, φτιάξε λέει, ένα εξάγωνο, μας έλεγε, όσο καλό και να το φτιάξετε, ακριβές εξάγωνο μόνο η σα αυτή. Ποιος την έμαθε μαθηματικά? Ποιος την έμαθε γεωμετρία? Ποιος την έμαθε? Ποιος την έμαθε, ποιος της έδωσε μολύβι και χαρτί, ποιο δημιουργό με τόση επιμέλεια. Και αν ψάξει μέσα εκεί, και στο βασίλειο των μυρμηγιών και στο βασίλειο της Μέλισσας υπάρχουν οι κυφίνες, αλλά άμα τελειώσει η εργασία ο καιρό, τους κυφίδες τσακ-τακ-τακ-τακ τους σκοτώνουν όμως. Τεμπέλινες, έξω. Έξω. Πάει η ίδια η βασίλισσα. Πα-πα-πα-πα, έξω. Στα μυρμύγια δεν υπάρχει ένα τεμπέλιος, ποτέ. Θυμάσαι τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ε, θυμάσαι. Ε, λέει η τι σου θέλει εργάζεστε μη δε αιστίατο», χα-χα-χα-χα-χα. Για γελάτε, χα-χα-χα-χα. Τι λέει, να μη φάω. Έτσι λέει, έτσι λέει, ναι, ναι, έτσι λέει. Η Αγία Γραφή έτσι λέει, μάλιστα. «Ήτι σου θέλει εργάζεστε μη δε το. μάλιστα. Άνοισε τον Απόστολο Παύλο να το διαβάσεις. Όποιος δεν θέλει δουλειά, δεν έχει. Α έχει φαΐ. Δεν πειράζει. Τιμώρησε τον εαυτό σου. Δεν θα φας το μεσημέρι κυρά μου. Κύριε μου, πάντε δεν έχει φαΐ το μεσημέρι. <Κι> Και περούσα τη Ρώμη ασθενής, την σοφία τη Μίσασα Δεν έχει δυνάμει η Κακομύρα η Μέλισσα όμως της έδωσε ο Θεός Σοφία και αυτή την Σοφία την αξιοποιεί Εσένα ο Θεός σου δώσε, Σοφία την αξιοποιήσει τη Σοφία σου σου δώσε μυαλό, δε σου δώσε θυμάσαι τι λέει εκείνη η παραβολή εκείνη η παραβολή που λέει ότι έφυγε ο βασιλιάς αναχώρησε από το βασιλείο του και έδωσε σε άλλον, έδωσε λέει πέντε τάλαντα, σε άλλον έδωσε δύο, σε άλλον έδωσε ένα, ε, τι είναι αυτά τα πέντε τάλαντα, εδώ σου δώσε μυαλό, σε άλλον έδωσε περισσότερο, σε άλλον δώσε λιγότερο, σε άλλον τίποτα το αξιοποίησες, τι έκανες με αυτό το μυαλό, έργα πονηρία. Έργα διαστροφής, έργα αμαρτωλά, πώς το επεξεργάστηκε σ' αυτό το μυαλό. Επισημένησα λογική και ψυχή δεν έχει, σοφία έχει, έχει δώσει ο Θεός. και όμως την αξιοποιεί η καημένη, την αξιοποιεί. Και επερούσα τη Ρώμη ασθενής, την σοφίαν τη μίσασα προείχη. Θα μας πει και άλλο. Δεν το κλείνουμε το θέμα της τεμπελιάς, βλέπετε τι σημασία δίνει ο λόγος του Κυρίου. Γι' αυτό το αμάρτημα που εσύ το θεωρείς παρονυχίδα. Και δεν καταδέχεσαι να παναπείς να πει και να εξευτελίσεις τον εαυτό σου μέσα στην εξομόληση να παπούλι «Παππούλη, είμαι τεμπέλα». τεμπέλα. Δεν το καταδέχεσαι. Θα πέσει η μύτη σου, θα πέσει ο εγωισμός σου ή η δικιά μου η μύτη θα πέσει. Δεν το καταδέχομαι. Α, εγώ είμαι εργατικό <κυρίζει> Τώρα θα τα δούμε αυτά όταν θα ανοίξουν, είπαμε, τα βιβλία μας τότε που τα αμαρτήματα αυτά, αυτά θα βγούνε όλα στη φόρα όταν θα ανοίξει τότε ο νόμος του Κυρίου για να μας κρίνει. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ αγαπητοί μου αδελφοί και αν θέλει ο Θεός την ερχομένη, το ερχόμενο Σάββατο και πάλι να